91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλλομεν διατάξεις των άστρων 5 6, 8, 10 11, 12 14, 18 20, 95 και 97 του ενισχύει η καθόλου καθόλων κράτος ο ημέτερος επί τον εσωτερικό υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα του. Η επιθέσει ενισχύει του Δέλτα ξύφτανα 1912 περικαταστάσεων πολιορκίας. Κυριακής 22 Μαρτίου του σωτηρίου έτου 2020 και είμαστε συντονισμένοι που αλλού ρεύμα Ρέδιο, Καραχανισό και στο μικρόφωνο. Και σήμερα είμαστε εδώ εκτάκτο, διότι ε, παρόλο το αν συμφωνούμε, η διαφωνούμε με τι κυβερνητικές αποφάσεις όταν υπάρχει τέτοια επιτακτική ανάγκη σε όποια. Α, πολιτική παράταξη μπορεί να ανήκει ο καθένας α, ιδεολογικό ιδεολογικά τότε πρέπει να συνταχθούμε με την βούληση της κυβέρνησης όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν α, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αυτό για ποιον λόγο η εκπομπή όπω γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς ήταν προγραμματισμένοι να γίνει αύριο όμως το έκτακτο διάγγελμα του ε, Έλληνα Πρωθυπουργού ουσιαστικά α, μας έφερε ε, προ εκπλήξεων όχι ιδιαίτερα εκπλήξεων για μας αλλά για τον περισσότερο κόσμο και ουσιαστικά αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να α, α, αλλάξουμε το ο, ο, μενού της εκπομπής. Βγαίνουμε άλλη μέρα καταβάλλονται προσπάθειες για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρηθη λειτουργία τόσο των ανθρώπων που κάνουν τις εκπομπές όσο και του σταθμού, όσο και ε, του γενικότερου κοινωνικού συνόλου θα προσπαθήσουμε με εναλλακτικού τρόπους ε, να είμαστε σε επαφή η δικιά μου τουλάχιστον οπτική, μέσα από τη δικιά μου μάλλον μεριά θα βγούμε στον αέρα σήμερα. Θα προσπαθήσω, εάν δεν υπάρχει άλλου είδους δυνατότητα να κάνω ε, κάποια ε, podcast, ε, θα υπάρχει πολύ έντονη ε, αρθογραφία ε, και γενικά θα προσπαθήσω να σας κρατήσω όσο το δυνατόν ενημερωμένο. Ε, εδώ μου έρθει μήνυμα, αφού έχει σκύλο ρε δεν θα σας πω τι άλλο λέει γιατί είναι προσωπικό είναι η πιο γνωστή λέξη των Ελλήνων βγάλε το σκύλο έξω και καλά και πες να κάνεις εκπομπή μου δίνετε λύσεις και ιδέες λοιπόν θα δούμε τι θα κάνουμε πάμε τώρα λίγο παρακάτω το πρόβλημα έχει ως εξής σήμερα θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά Και θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά Ίσως λίγο γίνω σπαστικός Όμως θέλω Μέσα από αυτήν την εκπομπή Να καταλάβετε Ότι δεν είσαστε εδώ Για να ακούσετε πράγματα Που προφανώς τα έχετε ξανακούσει από άλλους Λοιπόν ε, Έχω κάποια αιχητικά Το τι έχω πει έχουν μια διάρκεια 10 λεπτά, δεν θα σας κάψω το κεφάλι, έτσι. Ε, δεν θα τα βάλω και τα 10 λεπτά μας εμένα, θα είναι στη διάρκεια της εκπομπής. Όταν είναι το ηχητικό θα σας το πω. Ο σκοπός είναι για να καταλάβουμε τι έχουμε πει και πώς αρχίζει και ε, ξετυλίγεται, αν θέλετε, ε, ε, ε, ε, ε, το τόλο κουβάρι της πρόβλεψης. Uh, βλέπω μέσα Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, uh, Λιθουανία, uh, Πολύ Αυστρία είναι μέσα, Πολύ Ηνωμένο βασίλιο, uh, Βουλγαρία, κάνα από Γαλλία και δαντζιτ, Πολύ Ελλάδα. Έτσι λοιπόν. Uh, έχω και κάποια μηνύματα τα οποία μου τα στέλνουν φίλοι οι οποίοι ο ένας ο φίλος μου λέει η ωραία φωνή ή κάνεις γαργάρες, ή είναι ο νέος εξοπλισμός μάλλον το δεύτερο να ευχαριστήσω καταρχήν ε, όλους τους φίλους δεν θα αναφέρω το όνομά τους αυτοί ξέρουν οι οποίοι έχουν βοηθήσει ο καθένας από το δικό του το μετερίζει ε, προκειμένου ο σταθμός να αρχίζει να αλλάζει level και εκεί που είπαμε να αλλάξουμε level, μας έπιασε ε, η εμπλοκή. Όμως, ε, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στις προβλέψεις της Ελλάδας για το 2020... Είχαμε πει αυτό το πράγμα, δεν θα βάλω μουσικό χάλι από κάτω. Πάμε να δούμε τι είχα πει για τον άδμητο, τι φέρνει. Ο πλανήτης του τέλους, αλλά και με τον, αυτό που λέμε το μη αναστρέψιμων καταστάσεων, ο άδμητος, ισούται με τον οροσκόπο. Ε, αυτό δείχνει αμετακίνητες θέσεις και πεπιθήσεις, Παρετήσει από άτομα που δεν επιθυμούν να διαφοροποιηθούν από τι αρχικέ του θέσει. Ε, και θα απαιτηθεί από κάποιους η χώρα μας να υπογράψει μία συνθήκη ένα συμβόλαιο κάπως έτσι για μία ήρεμη και αρμονική συνύπαρξη στην πραγματικότητα δείχνει ότι από το Μάρτιο του 2020 ε, θα δούμε λίγο διαφορετικό τρόπο κυβέρνησης κάπως πιο έτσι, αμερικάνικο ε, και ουσιαστικά δείχνει πως θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση αυτή Αφού κάποιες επιλογές της δεν θα είναι αποδεκτές Ούτε από το λαό, ούτε όμως και από αυτό που λέμε τους περίφημους εταίρους Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόβλεψη που είχα κάνει 12 Ιανουαρίου, εξώσον θυμάμαι Για την Ελλάδα Είναι μάλλον ένα κομμάτι της πρόβλεψης το κομμάτι αυτό φαινόταν ότι από το Μάρτιο του 2020 τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά για τον τρόπο διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το περί έστημα αίσθημα και αυτό θα το καταλάβετε στην πορεία. Ο ίδιος ο καθήλην αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιόδρας ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και ένας εξίσου εξαιρετικός άνθρωπος τάχθηκε ενάντια της, του κλισίματος μέσα στο σπίτι ε, και αν θέλουμε να είμαστε έτσι ειλικρινεί τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαία. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά, αλλά και πρακτικά αν θέλετε, είναι τεχνικά και επιστημονικά καταρτισμένοι, να μπορούν να πιστεύουν ότι ο, ο εγκλισμός μέσα στο σπίτι, μπορεί να αναχαιτήσει την, την νόσο. Αυτό θυμίζει κάτι με την παροιμία που λέει πονάει χέρι, κόψει χέρι. Ωστόσο είναι μια κατάσταση η οποία μου φαίνεται πρόβατζενεράλε θέλουν να προλάβουν αυτό που σας είχα πει και νομίζω αν δεν κάνω λάθος στην εκπομπή τη Καθαράς Δευτέρας ότι καλό θα ήταν να πηγαίναμε για ψώνια δεν θα έκανε κακό να βάλουμε 10 κιλά μακαρόνια και έχω την αίσθηση ότι θέλουν να προλάβουν κάποιο bank run. αν όμως θέλετε να πάμε και λίγο παρακάτω την πρόβλεψη, Παύλα συζήτησε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι το πράγμα αυτό αρχίζει και λίγο βρωμάει και βρωμάει γιατί. Όσο κι αν είναι μια κατάσταση εξαιρετικά άσχημη για την πατρίδα μας, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί το σύνολο της ανθρωπότητας. Σχεδόν και ουσιαστικά δεν μπορεί η Ελλάδα να αποτελέσει ε, εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελέσει εξέρεση πολύ δε περισσότερο όταν έχουμε μια πολιτική ηγεσία τα τελευταία 45 χρόνια η οποία α, είναι υποταγμένη και υποδουλωμένη σε διάφορες έτσι, συντεχνίες και σε διάφορες έτσι, ε, κράτη, οργανισμούς και ούτω καθεξής για παράδειγμα ε, θεωρούμε εύλογο ότι πρέπει να κλειστούμε όλοι μέσα να το δεχτούμε για ποιο λόγο όμως δεν θεωρούμε εύλογο να μην κλειστούν τα διόδια ο άνθρωπος ο οποίος έχει την κατοχή και την ομή των Διωδίων γνωστό επιχειρηματίας και εργολάβο έχει ρίξει ένα πιστόλι απίστευτο στην αγορά και χρωστάει σε όσους φοράνε παπούτσια εκεί δεν υπάρχει ότι οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στα διόδια λεφτά πιάνουν γιατί μας είπατε ότι τα λεφτά είναι ένας μολυσματικός έτσι παράγοντας δεν παίζει εκεί ρόλο αυτούς τους οποίους πάτε και κουβαλάτε από τα νησιά α, στην πλάτη των Ελλήνων χωρίς να το ξέρει κανένας μυστικά και στα μολοχτά ήδη λέει στις Σέρες μεταφέρουνε γύρω περί τα 1600 άτομα δεν θα δημιουργήσετε εκεί Καταστάσεις, ε, εστιασμόλυνσης δηλαδή συγγνώμη κιόλας αλλά οι άνθρωποι αυτοί ο κορονοϊός ίσως είναι το, το πιο ελάχιστο που μπορεί να έχουν Έχουνε, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα νοσοκομεία έχουν έρθει αντιμέτωποι με καταστάσεις οποίες, μάλλον με ασθένειες τις οποίες τις είχαμε ε, εξεχάσει Στην πραγματικότητα όμως αρκετοί συνάδελφοι είχαν πει περί χρηματιστηριακού κράχ. Και πράγματι φαίνεται ότι οι... τα χρηματιστήρια έχουν χάσει σε αυτές τις συνεδριάσεις τους 18-3 δολάρια. Περίπου με 23 κατά άλλους 31 κατά κάποιους άλλους ας πούμε τα 3 τέταρτα ή το μισό χρέος μέχρι στιγμής που έχει η Αμερική. Ο ορισμός όμως έχουν χάσει είναι εντελώς λανθασμένος. Έφυγε από τα χέρια κάποιον και πήγε στα χέρια κάποιον άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια Ο κοροναϊός Ήτανε κάτι το οποίο α, Στην πραγματικότητα Αλλάζει τη ζωή μας Κατά τη γνώμη μου όμως Την ταπεινή μου γνώμη έτσι αν θέλετε δεν είναι ο κοροναϊός ω κοροναϊός ως επιπτώσεις αυτού οι οποίες ανατρέπουν την καθημερινότητά μας Ο κοροναϊός είναι το όπλο και αυτό θέλω να το καταλάβουμε Η τουρκική τηλεόραση έκανε συνεδέψεις και είχε βγάλει Τούρκους επιστήμονες και έλεγε ότι δεν θα την πληρώσουν η Τουρκία διότι λέει το τουρκικό το DNA είναι τέτοιο που εξουδετερώνει τον κορονοϊό. Βέβαια τους έχει ξεφύγει μια διαφορά Uh, οι οποίοι, οι περισσότεροι που έχουν κάνει DNA αυτά τα, τα kit DNA ε, έχουν διαπιστώσει τον παπάς του ήταν Έλληνας, ας πούμε ο προπάπους τους η προγιαγιά τους και έχουν αρχίσει και τα παίζουν τα, τα τουρκόπουλα αλλά αυτό είναι τώρα αλλοινού παπαβαγγέλιο. η Τουρκία λοιπόν ουσιαστικά είναι μια υπερδύναμη έτσι φαντάζεται και μάλιστα κατά δήλωση του Ρετζέπτα Γή Περτογάν κανένας κορονοϊός καμία ασθένεια δεν είναι μεγαλύτερος μεγαλύτερη συγγνώμη από την Τουρκία ε, ενδεχομένως να έχει δίκιο αλλά πάμε να δούμε τρία λεπτά κρατάει το οχητικό να δούμε τι είχαμε πει για την Τουρκία Tutti insieme con Salvini si può fare. Non restiamo più a guardare. L'umiltà non ha colore, l'umiltà non ha padrone. Tutti insieme si può fare. a me. Είμαστε φαν του Ματέο, έτσι λοιπόν και πάμε τώρα σε μια χώρα που ε, μα ενδιαφέρει άμεσα. Σχεδόν <Δυξε> λοιπόν επιστρέψαμε πάμε στην Τουρκία ε, Η οποία η Τουρκία μας τα έχει κάνει πάρα πολλά ε, Έχουμε βάλει πάνω ένα απόθεγμα του Τολστόι, Που λέει ο άνθρωπος είναι ένα κλάσμα που έχει αριθμητεί την πραγματική του αξία Και παρονομαστεί την ιδέα που έχει για τον εαυτό του η Τουρκία είναι μια χώρα των 80 και πλέον εκατομμυρίων με πεκτατικές βλέψεις, ακραία υπερεαλιστική, εξωτερική πολιτική. Έχοντας ε, κατανοήσει τη γεωστρατηγική της σημασία, είναι πλέον το κακό παιδί του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν, ένας άνθρωπος που ανέβηκε στα ανώτερα αξιώματα της Τουρκίας με τις ευλογίες των Αμερικάνων, τώρα του στείνει τους Αμερικάνους και τους έχει ξεφτυλίσει αφού η στάση του Πρόεδρου Τραμπ απέναντί του είναι τουλάχιστον εξόφθαλμα επιλήψιμη. Τα φαινόμενα όμως πολλές φορές παραπλανούν, μιας και το 2020 είναι μια χρονιά που το μεσουράνιμα του ετήσιο ισούται με το χάντες και ουσιαστικά δείχνει πως η αισιοδοξία κάποιων δεν θα τους βγει σε καλό. Ίσως βρεθεί αντιμέτωπη με τις ίδιες τις επιλογέ. Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεία τη εξίσωση μα λέει πω κοντοζυγώνει η ώρα τη ατύμωση. Θα υπάρχουν απώλειε επιχειρηματικέ και κατ' επέκταση θέσει εργασία, ενώ θα νομίζουν οι Τούρκοι πω αν κάποιο να του έχει μουτζώσει. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχει φανατισμό και αμετακίνητε θέσει. Πρόβλημα με δάνεια για απόκτηση κατοικία. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία αυτοεξαπατάται αφού προσπαθεί να κρύψει τον οικονομικό τη τέλο. Πού έρχεται. Επιδημίες, προβλήματα με πλημμύρες αλλά και σεισμικά φαινόμενα θα απασχολήσουν τους κατοίκους της. Λοιπόν, όπως βλέπετε είχαμε πει περί επιδημιών, περί σεισμών, λιμών και καταποντισμών. Νομίζω μέχρι στιγμής μας έχει βγει καρφί το θέμα της Τουρκιάς. Έτσι λοιπόν η Τουρκία φαίνεται όλα αυτό που λέγαμε τόσο καιρό ότι αρχίζει και καταβαραθρώνεται οικονομικά έρχεται με, γιατί με κολόνια μυρτό που είχε φτιάξει ο Ορντογάν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τον κορονοϊό όπως λέει και ο λαό με πορθές δεν βάφουμε αυγά Έτσι λοιπόν η Τουρκία φαίνεται ότι μπαίνει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη Έχει κάνει ένα α, τεράστιο λάθος Το οποίο θα το αναλύσουμε στην πορεία Αποδεικνύοντας πως η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία α, δεν ξέρει να παίζει τίμια Αυτό θέλω να το τονίσω Uh, μέσα σε όλα αυτά Έχουμε Καταστάσεις Οι οποίες είναι Πάρα πολύ δύσκολες Και είναι πάρα πολύ δύσκολες γιατί Αυτή που η χώρα Που φαίνεται Ότι θα την πληρώσει πάρα πολύ άσχημα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο Ιταλία όσο Ισπάνια ε... κάποια στιγμή βέβαια είχαμε πει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε κάνει μια πρόβλεψη η οποία η, η πρόβλεψη για την Ευρώπη ε, θα σας διαβάσω έτσι τίτλους και θα σας τη βάλω να την ακούσετε όλα, γιατί ε, πολλές φορές ε, θέλω να δείτε ότι τα βάζω λίγο πίσω δηλαδή με την έννοια φαίνονται λίγο σαν να μοντάριστα γιατί έτσι πρέπει να είναι γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι Α, το κάνεις εκ των υστέρων. τα link είναι διαθέσιμα στη διάθεση του καθενός να μπει να ακούσει να δει αν είναι πειραγμένα τα ηχητικά ή όχι λοιπόν ε, μιλήσαμε για την Ευρώπη θα το ακούσετε για προβαντζενεράλε για ξύλωμα του pullover για την Goldman Sachs η οποία Uh, Δεκέμβριο του 2019 Δηλαδή ακόμα το Μελάνη δεν έχει στεγνώσει στην εφημερίδα Έλεγε για καλύτερες ημέρες uh, για την uh, Ευρώπη Και εγώ είπα ότι βλέπω ζωφερές ημέρες Έλλειψη τύχης, διαχωρισμός στις θέσεις uh, Θα στι τάσει στις συμμαχίες σε τρίτους Αλλά και ρήγματα στην uh, συνοχή της κατάσταση ύφεσης, χτύπημα της μοίρας, αλλά και δημιουργία ομάδων αποτρεπτικού χαρακτήρα. Αυτό ήταν ε, νομίζω και κάτι το πάρα πολύ, πολύ ε, δυνατό. Πάμε να ακούσουμε γύρω στα 4,5 με 5 λεπτά το χειρήκο και επιστρέφω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε βάλει τίτλο «Είναι κάθαρμα, αλλά είναι δικό μας κάθαρμα». Είναι μια κουβέντα την οποία την είχε πει ο, Φραγκ, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ για τον Μπατίστα της Κούβας. Το 2020 είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο έτος για την Ευρώπη. ΕΕ. Είναι μια πρόβετ γενεράλε που ή θα έρθει πιο δυνατή ή θα αρχίσει να ξυλώνει το, το πουλόβερ. Και επειδή η δουλειά μου είναι να λέω το τι θα γίνει και όχι το ένα ή το άλλο και να ανασκευάζω, λέω πως το 2020 ξυλώνεται το πουλόβα της Ευρώπης. Και αν η μεγάλη Goldman Sachs λέει πως έρχονται μέρες καλύτερες για την Ευρώπη, εγώ θα τονίσω πως μάλλον οι μέρες θα είναι ζωφερές. Η αποχώρηση της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δημιουργεί ένα δεδικασμένο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσει. Υπάρχει ο Μακρόν στη Γαλλία, ο Όρμπαν, ο πονοκέφαλος που λέγεται Σαλβίνη και από την άλλη στην Γερμανία καλπάζει το Α.Ε.Φ.Δ. πολύ επιλήψιμος έτσι ο ρόλος του και περίεργος, απέναντι σε μία λαβωμένη ηθικά και σωματικά Άγκελα Μέρκελ. Έτσι οι ισορροπίες αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι η χρονιά για το 2020 έχει αιτήσει οροσκόπου πάνω στο ΔΙΑ που λέει τυχερές περιστάσεις, αλλά μιλάει και με διάφορα άλλα μεσοδιαστήματα που δείχνει ότι ουσιαστικά μέσα από αστεία και κολμπάκια θα προσπαθήσει να κρύψει κάποια πράγματα κάτω από το χαλί ενώ θα αναγκαστεί να υποστεί κάτι με μεγάλη δυσαρέσκεια. Η τύχη φέτος φαίνεται πως δεν θα της κάνει τη χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος θα διαχωρίσει τη θέση της σε σχέση με τους άλλους ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και η παρέτηση σε αρκετούς συμμάχους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει στάση Το μεσουράνημα μιλάει για ένα εκρηκτικό περιβάλλον μιλάει αμφισημεία μέσα στους κόλπους ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει ρήγματα στη συνοχή της αφού θα βγουν στην επιφάνεια πράγματα που θα φανεί ξεκάθαρα πω λειτουργεί με κανόνες του υποκόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος θα δεχτεί μια κίνηση φέτος θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί πως, ό, να, πως όλα φαίνουν καλός στο χρηματιστήριο θα υπάρχουν περίματα, φουσκώματα λίγο πριν το Big Bang ε, κάποιες χώρες θα κάνουν ένα μπλοκ κόντρα στις Βιξέδες και στο Βερολίνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα νιώσει ότι είναι κάτω από ένα καθεστώ εξάρτηση. Ε, η σελήνη που δείχνει τον κόσμο δείχνει ότι ουσιαστικά ε, υπάρχουν κάποιες ομιλίες οι οποίες θα μιλήσουν για το καλό της Ευρώπης αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να καταλάβουμε πως ε, γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στα πάνω πάνω ράφια και στα υψηλά αξιώματα μάλλον θα φάνουν λίγες για το αξίωμα το οποίο υπηρετούν ο χρόνο του έτου ισούται με Κούπιτο και με διάφορα άλλα μεσοδιαστήματα που λέει για παραμύθια της κυβέρνησης που όλα μένουν καλός, μεγάλη απροσω... απροσεξία ε, και δοσκοπίες που προωθούνται από την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια κατάσταση ύφεσης, πρέπει να προσεχτεί αυτό, ε, οι αποφάσεις κάποιων πάρα πολύ ισχυρών προσώπων εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά μάλλον προκαλούν περισσότερο κακό παρά καλό δείχνει ουσιαστικά ε, κάποιες συνεδριάσει δεν θα μπορέσουν να βγάλουν κάποιο αυτό που λέμε λευκό καπνό και γενικά θα πρέπει να καταφέρουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόβλημα ε, όσον αφορά με το επικοινωνιακό επίπεδο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Τέλο, ο Βουλκάνος ισούται με το Μεσουράνημα Μιλάει, δείχνουμε ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ισχύ αλλά αυτό είναι κάτι εικονικό, οικο, αφού παίζει και άδμητος βουλκάνους που λέει το χτύπημα της μύρας δείχνει ότι φέτος η Ευρώπη θα αναγκαστεί να φτιάξει κάποιες ομάδες ε, για τη μεταναστευτική της πολιτική οι οποίες θα έχουν μάλλον έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα ε, και νομίζω ότι ακόμα και στο θέμα της ε, μετανάστευσης ε, το σύνολο των κρατών θα αλλάξει την ατζέντα υιοθετώντα μια πιο εθνική έτσι, κατάσταση Πάμε και για την... Λοιπόν, όπως είδατε είδατε τι είχαμε πει για την Ευρωπαϊκή Ένωση τολμήσαμε μία πρόβλεψη να πάμε λίγο και κόντρα στους ε, μεγαλόσχημους και καρεκλοκένταυρους ε, οικονομικούς αναλυτές από το Harvard, από το MIT και εκεί που μαζεύονται όλοι στην Goldman Sachs και να δείξουμε ότι τελικά όπως έγραψα και χθε. Uh, Uranian Astrology Μάλλον uh, Goldman Sachs Uranian astrology, astrology Σημειώσατε δύο Και over Και πάμε τώρα λίγο παρακάτω Θα uh, πάμε λίγο στη Γερμανία Η Γερμανία καταρχήν θεωρούμε ότι είναι Η ατμομηχανή Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έτσι uh, την, την Ιταλία και την Αγγλία Την έχω αρχίσει για λίγο πιο μετά Έτσι Λοιπόν, για την Γερμανία, λοιπόν, είχαμε πει ότι αμαυρώνεται η φήμη της, ότι θα λειτουργήσει ως τύραντος και δυνάστης, ότι θα υποστεί μεγάλη εξαπάτηση, παρακμή και κρατική αποδόμηση και πτώση των τιμών των ετερίων της Γερμανίας, που θα αναγκαστεί τελικά κάποιες εξ αυτές, εξ αυτών μάλλον, να τις ε, κρατικοποίηση Η επικοινωνία το έχουμε αποδείξει είναι αμφίδρομη ε, ρωτάτε στο chat μου στένετε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε εδώ λέει η Τουρκία είναι υπερδύναμη γιατί δεν έχει κομμουνιστές ε, καλά παρά έχει κομμονιστές Έχει δεν έχει <laughs> Λοιπόν ε, Η βόνη ρωτάει την Αμερική Την είπαμε ναι πέρασε η Αμερική ε, Πάμε τώρα Τουρκία είπαμε Πάμε Γερμανία Λοιπόν <coughs> Οι περισσότεροι θεοί παίζουν ζάρια αλλά η μοίρα παίζει κάκι και δεν ανακαλύπτεις παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά πως έπαιζε εξ αρχής με δυο βασίλισσες. Το 2020 προδιαγράφεται αρκετά δύσκολο για τη Γερμανία αφού θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις επιλογές της. Στη διδασκαλία του Ζέν υπάρχει μια φράση που λέει «Καμία νυφάδα χιονιού δεν πέφτει σε λάθο μέρος», που σημαίνει πως το σύμπαν ξέρει πάντα τι κάνει. Και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Γερμανία πρέπει να πάει ταμείο, να πληρώσει. Το μεσουράνημα ισούται με τον ουρανό το ετήσιο και κρονοπλούτονα και διάφορα άλλα μεσοδιαστήματα που λέει ε, η στιγμή της Επανάστασης δείχνει ότι οι δράσει μου αλλά και η φήμη μου υπό, μέσα από έριδες ε, δέχομαι έτσι να μαυρωθεί λίγο. Η χώρα θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν τύρανό και σαν δικτάκτορας ενώ κάποια καλά νέα α, μόνο από τεχνολογία εχμής και μόνο λίγο μέσα από την τέχνη. Ο ετήσιος οροσκόπος ισούται με τον ήλιο και με διάφορα άλλα μεσοδιαστήματα που μιλάει για παρετήσεις, για οικονομική χασούρα εξαιτίας τρίτων, αυτά που λέμε δανικά και γύριστα. Μιλάει επίσης ε, για... Ε, προβλήματα με, του, με τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας και αυτό πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα ε, προσπαθώντας να κάνει μια κουβέντα για μια αλλαγή της κατάστασης ε, ενώ ο Κρόνος ο υποθετικός ισούται με τον Ποσειδώνα και λέει μεγάλη εξαπάτηση οι προϊστάμενοι οι θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα στι υπηρεσίες τους και ουσιαστικά νόμοι και διατάγματα τα οποία είναι άρυτα συνδεδεμένα με κρατικές παροχές θα αρχίσουν να περνάνε από ένα φίλτρο και δείχνει ότι η κυβέρνηση πραγματικά θα αρχίσει να συμπεριφέρεται κάπως περίεργα. Στην πραγματικότητα θα ελέγαμε ότι υπάρχει μια μερική παρακμή και κρατική αποσύνθεση. Ο ηγέτης ή η ηγέτιδα, στην προηγουμένη περίπτωση η ηγετιδα στην προηγουμενη περιπτωση μερκελ θα νιώσει ζητήματα ε, εξαπάτηση, θα νιώσει εξαπατημένη ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει προδοσία ε, μέσα από τρίτους Ένα επίσης ευαίσθητο σημείο που θέλω να κοιτάξω είναι ο άξονας Κιούπιντος Ζεύς Ισον Δίας που δείχνει την ομαλή ή μη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και μας λέει ουσιαστικά για τη στυχερή δραστηριότητα εν μέρη, ε, επιχειρηματικές απώλειες απώλειες μεγάλες σε θέσεις εργασίας μυστικές συμφωνίες η ώρα της ατύμωσης και ουσιαστικά όλα αυτά θα έχουν ένα ξεύρασμα πάνω στην κυβέρνηση η σύνοψη μας λέει λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για τη Γερμανία αφού πολλές εταιρείες θα χάσουν μεγάλο κομμάτι είτε από την ονομαστική είτε, από την... <συγνώμη> <συγνώμη> είτε από την χρηματιστηριακή τους αξία η Γερμανία θα επιχειρήσει να απαλλαγεί από το βραχνά του μεταναστευτικού με το σφράγισμα των σύνορων και με την αποδοχή και με τη μη αποδοχή μεταναστών. Θα επιχειρήσει να βάλει χέρι στην Ιταλία και στο τραπεζικό τη σύστημα και εκεί είναι που θα ανοίξουν οι άσκη του αιώλου. Λοιπόν, επιστρέψαμε, βρήκαμε και το θέμα της... Αλλά φαίνεται ότι η Γερμανία Τι είχαμε πει Δεν είμαστε Ανακόλουθοι Σε αυτά που έχουμε πει ε, Θα πρέπει να καταλάβουμε όμως Ότι είναι καταστάσεις Οι οποίες ε, Πλέον μπαίνουν Να εξελιχτούν Με γεωμετρική πρόοδο Και με γεωμετρικούς ρυθμούς να πω μια καλησπέρα στο Λονδίνο. Ε, με ρωτάνε, θα, έχω για την Αγγλία, κάντε λίγο υπομονή, θα πούμε για την Αγγλία. Ούτως ή άλλως, ακόμα γνωριζόμαστε το τι είπαμε. Έτσι, γιατί καλό θα είναι η επανάληψη, είναι η μήτρη τη μαθήσεως, γιατί καλό θα είναι να τα θυμόσαστε κι εσείς, τι είχαμε πει. Γιατί ο καθένας μου λέει, πότε το έχει πει αυτό Καλ, μου και εγώ δεν μπορώ να κάνω... Ε, ο Νικόλας ο φίλος μου μου στέλνει μήνυμα Καλησπέρα, στον Εύρωπο σπαθούν να περάσουν πάλι ε, Κοίταξε να δεις Είπαμε ότι οι Τούρκοι δεν είναι ράτσα η οποία μπορείς να τους εμπιστεύεσαι Έχουν κάνει ένα τεράστιο λάθος Θα το πούμε στη συνέχεια Λοιπόν και πάμε τώρα α, να πούμε λίγο... Να πούμε λίγο για την ε, Ιταλία. Η Ιταλία, αν θέλετε, το βάζω είναι 7 λεπτά, η Αγγλία είναι 8 λεπτά. Στην ε, Αγγλία, ουσιαστικά, είπαμε ότι θα κρασάρει το, προ, το εθνικό σύστημα υγεία απόλυτα χρημάτων στην πραγματικότητα. Οι Άγγλοι παρόλο που θεωρητικά και πρακτικά τιμωρούνται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβετε ότι κάνανε τη σωστή κίνηση <Κοχο> <χοχο> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> και δείχνει απώλειες χρημάτων όμως είναι από τις χώρες η Αγγλία η οποία ναι θα χτυπηθεί σοβαρά αλλά είναι από τις χώρες οι οποίες θα αποδείξουν ότι έχοντας δικό τους νόμισμα και έχοντας δική τους ανεξάρτητη οικονομική πολιτική μπορούν να την παλέψουν. Πάμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία όταν καθόμουνα και έβγαζα τις... Προβλέψεις <coughs> Συμνώμη γιατί έχω και ανεβάζω στροφές τώρα Μιλούσα, Μίλησα για κατάρρευση τραπεζών Και ότι η Ιταλία αφήνει πίσω της την ευρωπαϊκή πορεία Και ότι θα τραβήξει το δικό της δρόμο Μίλησα όμως για μία απώλεια μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων και αυτό συγχωρέστε με πραγματικά δεν μπορούσα να το αποκωδικοποιήσω ξεκάθαρα στην πραγματικότητα όμως είναι το ότι χτυπήθηκαν από αυτή την ασθένεια και ουσιαστικά καταραίει το τραπεζικό του σύστημα Ζητήσανε βοήθεια από τη Γερμανία Και η Γερμανία Δεν τους έδωσε βοήθεια Αντίθετα απαγόρευσε την εξαγωγή σαν απνευστήρες και μάσκες Και βρέθηκε ο Πούτιν Να σώσει την, την Ιταλία Αυτή είναι μια κίνηση ΜΑΤ Για να ξυλωθεί το ευρωπαϊκό πουλόβερ Μέχρι τώρα Γνωριστήκαμε Στο τι είχαμε πει Γιατί έχει πει πολλοί κόσμος που δεν με ξέρει Τώρα Θα αρχίσουν οι προβλέψεις Έτσι Λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι Και επιστρεύω αμέσω. Το Τσίπουρο κάνει καλό, τα είπαμε αυτά Ευχαριστώ για τις συμβουλές Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα Αφού είπαμε τι είπαμε Πάμε λίγο στο ζουμί Καταρχήν θέλω να πω ότι Το διάγγελμα που... Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα μάλλον Το διάγγελμα που έβγαλε σήμερα ο Έλληνα πρωθυπουργός ε, θεωρώ τουλάχιστον με αυτά που βλέπω και αυτά που υποθέτω ότι βλέπω ότι είχε ένα πανικό και ασφαλώς ο πανικός ε, δεν είναι ε, επειδή μία θράκα ανθρώπων ξεκίνησε να πάει στα χωριά του ή στο νησί του, έτσι, διότι καλά κάνουμε όλοι να κρίνουμε, έτσι, αλλά όταν έχει σταματήσει ο άλλος να δουλεύει. Ρωτήστε τον μήπως πάει στο χωριό, όχι για διακοπές αλλά να πάει εκεί στη μανούλα του και στον πατερούλη του, να του δώσει κανένα κοτόπουλο να φάει, να περιορίσει λίγο τα λειτουργικά έξοδα. Λοιπόν, ο ήλιος, μάλλον το μεσοδιάστημα ηλίου Ποσειδώνα, ήταν πάνω στον οροσκόπο. Αυτό σημαίνει μια εξοικείωση με φιλάστε άτομα Σχέσεις με ευαίσθητα άτομα Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο Από κάτω είχαμε Σελήνη χαντέ. Που λέει Ουσιαστικά θέλω να προλάβω μια παραβατική συμπεριφορά κάποιων Πολύ ωραία Και αν ο, ορίσουμε Λίγο το μεσοδιάστημα ηλίου σελήνης για να δούμε τι ακριβώς έπαιζε ήταν πάνω στον Ερμή χρόνο που είναι ο άξονας που τη δίνω κάποιες εντολές, κάποιες διατάγες μέχρι εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο Όταν όμως ξεκινάμε να δούμε έναν χάρτη της ημέρας γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε βάζουμε τον άξονα μηδενική κρύου ηλίου Ο άξονας μηδενική κρύου ήλιο. Είναι πάνω στον άξονα άδμητο βουλκάνος Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω και πέντε μαθήματα Ουράνια ή από τις εκπομπές Έχω πει ότι είναι ένας α, πολύ δύσκολος άξονας α, Γιατί λέει συμπήραιση και περιορισμό των επιθυμιών Το χτύπημα από τη μοίρα Μία επιρροή που πάβει να υφίσταται Σταμάτημα, σχηματισμός μιας ομάδας αποτρεπτικού χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Ε, αν βάλω τον άξονα με ουράνημα Κρόνος Υποθετικός, που δείχνει ουσιαστικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ε, πέφτει πάνω στον Κιούπιτο, πέφτει στον ουρανό άδμητο και πέφτει και στον οροσκόπο Κρόνο Υποθετικό. Η απόφαση καταρχήν παρόλο που βαρύνει αυτόν ως ε, ο άνθρωπος που έχει τελικά την τελική απόφαση και ευθύνη δείχνει εκ των πραγμάτων και εκ των συμφραζομένων ότι δεν είναι δικιά του. Και αυτό μπορούμε να το δούμε επειδή έχει μεσουράνει μακρόνο υποθετικό ε, με Αφροδίτη που αυτό είναι ένα άλλο μεσοργάνημα που λέει ότι ουσιαστικά κάνοντας ταξίδια, δίνοντας μία πολύ γοητευτική παρά... παράσταση όντως ήταν καλός δεν ήταν ο... σαν το Τζίπρα, είχε μία σοβαρότητα έτσι. Ακριβώς όμως από κάτω έχει οροσκόπο χρόνο υποθετικό και δυστυχώ. όταν βλέπω οροσκόπο χρόνο υποθετικό ξέρω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάπου να λογοδοτήσει Άρα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα ίσως και τα μέτρα αυτά να ήταν καθυπόδειξη άλλων. Ωστόσο, εάν τα μέτρα αυτά είναι καλά, σωστά, ε, το να πάρει στη συμβουλή κάποιον ε, ασφαλώς και δεν είναι στα ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε πως ε, τα πράγματα είναι λίγο... Uh, πιο πολυσύνθετα και είναι λίγο πιο πολυσύνθετα γιατί εάν επιχειρήσω να βάλω μέσα το χάρτη της Ελλάδος και βάλω τον άξονα μηδενική κριού, δείχνει ότι έχω ενεργοποιημένο τον άξονα με σουράνιμα, χρόνος υποθετικός ίσον άρης το άτομο που ανεργεί ανεξάρτητα και αυστηρά Επιστάτης του επιθεωρητής αστυνομίας Ανώτερη υπάλληλη, αθλητική τύπη Μποξέρ, παλεστές και ούτω καθεξής Έχοντας εκεί πέρα Άρη Τα μέτρα αυτά Έχω την αίσθηση Ότι θα εντεατικοποιηθούν Και επιπλέον μου δίνει Και την αίσθηση ότι Σαφέστατα δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα της Γαλλίας, που τους ξυλοφορτώνανε ανελαίητα στο δρόμο, όμως ε, τα μέτρα δείχνει ότι για τα δικά μας δεδομένα είναι λίγο τραβηγμένα. Και όπως ε, ε, είπαμε και στην, ε, στο ηχητικό που βάλαμε τον άδμητο της Ελλάδας, έτσι... Είπαμε ότι από το Μάρτιο του 2020 η, Ελλά, η χώρα και η κυβέρνηση θα αρχίζει να κυβερνά κάπως διαφορετικά, κάπως πιο έτσι αμερικάνικα. Κατά τη γνώμη μου το, το διάγγελμα αυτό ήταν ένα διάγγελμα το οποίο ε, προσπαθούσε να μιλήσει στην καρδιά του Έλληνα με τον πιστόλι στο Κρόταφο γιατί κατά τη γνώμη μου όλη αυτή η κατάσταση πολλές ειδήσει που βγήκαν στην επιφάνεια τις τελευταίες ημέρες ήταν χαλκευμένες ε, και ουσιαστικά α, αποσκοπούσαν στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα προκειμένου το κλίμα αυτό να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις όπως σας είπα και νωρίτερα ο κορονοϊός είναι το όπλο αυτή τη στιγμή φανταστείτε ένα τόσο δά πραγματάκι ένα μικρόβιο τύναξε στον αέρα την παγκόσμια οικονομία έβγαλε σε συμμαχίες και σε συνεργασίες όλη την παθογένεια που μπορούσε να υπάρχει και τώρα πλέον έρχεται η ώρα να πάμε ταμείο και μάλιστα αν ανατρέξει κανείς στο Uranian Journal το ελληνόφωνο Μάλλον, γιατί δεν μιλάμε γράφουμε έτσι. το ελληνόγλωσσο έτσι site ε, θα μπορεί να δει ότι υπάρχει πρόβλεψη έτσι από το 2019 ότι θα συνέβαιναν αυτά επειδή με πληροφόρησε μια φίλη της εκπομπής μου λέει ότι Κάποιοι αμφισβητούν τη λειτουργία της ουράνια επειδή λέει χρησιμοποιεί υποθετικούς πλανήτες. Σαφέστατα είναι ένα επιχείρημα σαφρό κατά τη γνώμη μου διότι αν κάποιος έχει διαβάσει στοιχειοδός τρία τεύχη ενός αστρολογικού περιοδικού θα ξέρει ότι οι ακμές των οίκων στην κλασική. Είναι εικονικέ. Ο οροσκόπο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι και αυτό εικονικό. Το μεσουράνιμα δεν υπάρχει, είναι και αυτό εικονικό. Είναι ένα μαθηματικό σημείο. Ο κλήρο τη δεν υπάρχει. Ο δεσμό τη σελήνης εξίσου δεν υπάρχει, είναι και αυτό ένα μαθηματικό σημείο. Έτσι. Και τελικά όμως όλα αυτά λειτουργούν. Άρα, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε. Δεν πάω να πει ότι ντε και καλά δεν υπάρχει Ωστόσο Επειδή όλοι κρινόμεθα Του αποτελέσματος ε, Αναφέρω Στο συγκεκριμένο άρθρο Ότι από 7-3 2019 Ο κόσμος αλλάζει Το βλέπετε Α, Και στη σύνοψη Για να μην σας κουράσω ιδιαίτερα Έλεγα το οποίο είναι γραμμένο από το 2018 το 2019 είναι μια χρονιά μεταβατική που θα αλλάξει πολλά στην ανθρωπότητα Είναι μια χρονιά επικίνδυνη για λιμώδεις και μεταδοτικές ασθένειες Αλλά και για έντονα γεωφυσικά φαινόμενα Αυτό δηλαδή στην πραγματικότητα Γιατί το πρώτο κρούσμα το είχαμε Δεκέμβριο, αρχές Δεκέμβρη του 2019 αλλά είμαι ακριβώ μέσα στην πρόβλεψη Υπάρχει όμως και ένα άλλο άρθρο το οποίο α, έχει πάρα πολύ ψωμί Το οποίο είναι γραμμένο από τις α, 8 Σεπτεμβρίου έτσι; Μπορώ θα σας παραθέσω και το link Μπορείτε να πείτε να το διαβάσετε Έτσι ε, Είχα πει για την Deutsche Bank Για το δολάριο Για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία ε, Υπάρχει και κάπου εκεί Μία φράση Η οποία μιλά Για ένα λεπτό λίγο να το δω Λοιπόν είναι κρόνος Χαντές με αυτό Φτώχεια Περιορισμός της κίνησης και της δραστηριότητας Ό,τι ακριβώς περνάμε Παρέτηση Πίεση που προκαλεί δυσάρεστα και φοβερά γεγονότα Μελαγχολία Πίκα που προκαλεί μια απώλεια Ή μια ασθένεια Αν πάμε λίγο παρακάτω έτσι Μιλάμε για τα επικοινωνιακά λάθη και όλα αυτά Αυτό είπα και στο συμπέρασμα Πάω και λέω ότι από 39 του 2019 Οι τράπεζες Δεν είναι ασφαλέ κατά Έτσι Άρα και βέβαια Ο τίτλος της ε, ε, του, του άρθρου Είναι συναγερμό Στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά Ιδρύματα Λοιπόν Πάμε τώρα, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα πάω να βάλω το χάρτη της Ελλάδας. Έχω δώσει μια ημερομηνία που από εκεί θα αρχίζει να παρουσιάσει μια βελτίωση. Η βελτίωση είναι από τις 13 Πέμπτου. Άνθρωποι οι οποίοι είχανε Καταλήματα, καταστήματα στα top νησιά του Αιγαίου, δεν μιλάμε τώρα τη Λέρο και τη... με όλο το σεβασμό που βρίσκονται εκεί οι άνθρωποι, αλλά μιλάμε τώρα για α, Μήκονο, Σαντορίνη, μιλάμε για το πάνω ράφι του Αιγαίου. Είδανε τη ζωή τους να καταστρέφεται γιατί ουσιαστικά α, Δεν λειτουργεί τώρα η σεζόν Αυτά τα νησιά Ιδιαίτερα η Σαντορίνε, εξ όσων γνωρίζω Έχουν μια σεζόν περίπου 7,5-8 μήνες Δεν είναι τώρα άλλα νησιά που έχουν 50 μέρες, 60 μέρες Και 3 μήνες σεζόν, έτσι ε, Δείχνει ότι έχουν περάσει Πάρα πολύ μεγάλα ζόρια Όμως ε, Δείχνει ότι η συγκεκριμένη Ημερομηνία δείχνει μια Αναστροφή του κλίματο. Ήδη στην Κίνα επανέρχονται σε μια σχετική κανονικότητα. Εάν ψάξετε, λένε ότι η Κίνα ανέκαψε από τον κορονοϊό, wow! Α πούμε, αλλά φανταστείτε ότι η Κίνα είναι καθεστώ. Μην διαβάζετε το ότι γράφουν People's Republic και παπαριέ τέτοιε. Είναι ακόμα καθεστώς. Να πούμε τώρα για το νοσοκομείο που γκρεμίστηκε με όλους τους νοσηλευόμενους μέσα. Οι πολυκατοικίες με κρούσματα που κλειδώνονταν μέσα όσοι ήταν οι άρρωστοι εκεί και πέθαινε ο κόσμος από πίνα και δίψα έτσι. Μιλάμε γιατί αν θεωρούμε ότι αυτό είναι επίλυση του προβλήματο τότε το το Κιμ πρέπει να προταθεί για νομπελιατρικής. Ε, η χώρα η οποία δεν φαίνεται να είναι ακάντη, ε, είναι η Ισπανία η Ισπανία φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και και Χρήματα τα οποία τις δίνει καταπαρέκλιση η Ευρωπαϊκή, έτσι, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ESM στην πραγματικότητα είναι συγχωρέστε με για την έκφραση σαν να κάνει συμβόλαιο με το Σατανα. Έτσι κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσει. Οι Ισπανοί πληρώνουν την απόλυτη, μάλλον σώζονται εντός εισαγωγικών από την απόλυτη υποταγή που έχουν προς το γερμανικό άξονα αλλά θα πρέπει να σημεριστούν ότι η Γερμανία αρχίζει και πέφτει. πρέπει να πούμε ότι α, αυτή η κατάσταση του κορονοϊού ήταν ουσιαστικά η κορφή του παγόβουνου ούτως ώστε να αρχίσει πλέον ένας ανελέητος πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας πόλεμος ο οποίος δηλώσεων ένθεν και κήθεν Προσπαθεί ο καθένας, κάθε μία εξ αυτών, να αποτινάξει από πάνω τους τις συνέπειες και τις ευθύνες. Και οι δύο έχουν συνέπειες και ευθύνες, είναι ξεκάθαρο. Η Κίνα του τους στον κορονοϊό, απέλασε δημοσιογράφους, κατέστρεψε δείγματα, αρνήθηκε του, την αρρωγή του CDC, κέντρου ελέγξεων λοιμόξεων και συγκάλυψε αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων». Είναι γεγονό ότι υπήρξε μαζική συγκάλυψη. Η Κίνα είναι υπεύθυνη. Ο κόσμο πρέπει να δαράσει και να του καταστήσει υπόλογου, έγραψε μέσω του Twitter τον Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλο ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, η Κίνα απείλησε τη ΗΠΑ πω εάν η Κίνα αποφασίσει να περικόψει τι εξαγωγέ ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, τότε η ΗΠΑ θα βυθιστούν στη μεγάλη θάλασσα του κορονοϊού. Α, και να πούμε κάτι ότι αυτό το πράγμα ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί του Ντόναλτ Τραμπ. Κόβει ένα τριζολάρια, μπορεί να μη σώζει την παρτίδα, αλλά ουσιαστικά φέρεται να είναι πιο κοντά στην εξουσία, στο οβάλ γραφείο για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο Ερντογάν, όπως σας είπα, έχει κάνει ένα τεράστιο σφάλμα παρακρατά παρανόμος μάσκες που έχει στείλει η Κίνας για την Ιταλία ε, αυτός λοιπόν ο εγκληματίας με την ανοχή της ε, Γερμανίας σκοτώνει μια ευρωπαϊκή χώρα και το ερώτημα είναι πού στο διάολο είναι η Ευρώπη Λοιπόν, ο κοροναϊός είναι ουσιαστικά ένα προμελετημένο έγκλημα που ξέφυγε και καταστρέφει την παγκόσμια οικονομία. Η κατάσταση με τον κοροναϊό έφερε ένα άνευ προηγουμένο οικονομικό κραχ και συγκεκριμένα η Γερμανία θα αγοράζει μετοχές εταιριών ενώ θα μπορεί να προχωρεί και σε κρατικοποίηση εταιριών. Το 10% του ΑΕΠ θα δαπανήσει η ΙΠΑ η, η και η Γερμανία ούτως ώστε να στηρίξουν με πακέτα στήριξη στην οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω κοροναϊού. Οι ΙΠΑ ανακοίνωσαν πρόγραμμα 2-3 δολαρίων έτσι, με ένα ΑΕΠ που φτάνει γύρω στα 22-3, δηλαδή ουσιαστικά με ένα 10%. Η Γερμανία ανακοίνωσε πρόγραμμα 356 δι με 9% του ΑΕΠ για την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών του κορονοϊού και όπως σας είπα θα περιλαμβάνει και κρατικοποίησεις. Η γερμανική οικονομική ορθοδοξία ουσιαστικά καταραίει εναντίον μπροστά στον κορονοϊό και το ΑΕΠ της Γερμανίας ανέρχεται γύρω στα 3 με 4-3 ευρώ. Το θέμα είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα στο οικονομικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου ναι. Η Ιταλία έχει τόσους νεκρούς και ουσιαστικά αυτό, αυτοί οι νεκροί έχουν ε, την ηθική αυτούργία η Μέρκερ, ο Σόιμπλε στην Ελλάδα έχουμε γνωστό Τσιρκολάνο ο οποίο έλεγε εγώ έκανα τις απολύσει να μην μου πάρει τη δόξα η Τρόικα αλλά δεν έχει καθόλου ίχνος ντροπή και τσίπας να βγει να το να γλυκάνει λίγο την κατάσταση να ζητήσει μια συγνώμη συγνώμη συγγνώμη είναι για τους ανθρώπους Η κρίση του κοροναϊού ουσιαστικά έβγαλε την Ευρώπη μπροστά σε μια συνθήκη διάλυση το τι λένε οι Βρυξέλλες ε, για κατανόηση και ενότητα στην έκκληση που έκανε για βοήθεια η Ιταλία η Γερμανία απαγόρευσε την εξαγωγή για μάσκες και αναπνευστήρε, ενώ οι περισσότερες χώρες για να προστατευτούν έκλεισαν τα σύνορά τους μονομερώς η ανθρωπότητα κοινό έρχεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αρμαγεδόνα στο ετήσιο ο άξονας χαντέ Ποσειδώνα που δείχνει μυστέριε ασθένειες που εκδηλώνονται αργά και ουσιαστικά ήταν μια ασθένεια η οποία παρόλο που υπάρχει σαν κατηγορία κοροναϊός το συγκεκριμένο είδος κοροναϊού δεν το είχαμε ξανά συναντήσει ε, πάει και συναντάει σε παγκόσμιο επίπεδο τον κρόνο που δείχνει σοβαρή ασθένεια εμπόδια Διαδοχικά μέσω εξαπατήσεων, προβλήματα που προκύπτουν από λάθη επιλαθών Έτσι ξεκίνησε το πρόβλημα τόσο στην Κίνα, όσο και στην αντιμετώπιση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ήλπιζε ότι θα σωθεί η κατάσταση και δεν έβαλε νωρίτερα την πανδημία γιατί φοβόταν τις αγορές, αλλά και από την πλευρά τη Ιταλίας γίνανε λάθη, και αυτό το πράγμα θα φέρει επιβράδυνση στην αυτιλία, ιδίως στην υπερπόδια και στη μεταφορά α, φορτίων. Ε, έχουμε πρόβλημα πλέον. Παράλληλα έχουμε εκεί τον άξονα βόρειο δεσμό χαντέ ή στον Ποσειδώνα ή στον Βουλκάνους, που λέει α, μια επικίνδυνη ε, συμμορία εγκληματιών, μπλεξίματα, κίνδυνος, μιλάει για έλιγμή εξαπάτηση, υπεεκφυγές εξαπατώντας τους άλλους με επιτυχία ένα άτομο που είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει τη δυστυχία τις ανησυχίες και την έλλειψη άτομα που είναι ανίκανο να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις επίβουλες δυνάμεις και δραστηριότητε. στην πραγματικότητα εάν θέλουμε να δούμε ε, για τα κράτη για τις κυβερνήσει, εάν τελικά έχουν να, την ικανότητα να θεραπεύσουν να καταστήλουν ή να αναχαιτήσουν της συγκεκριμένη ασθένεια θα πρέπει να βάλουμε κρόνο βουλκάνου ίσον χαντές απόλων αυτό αν πάω και το τοποθετήσω στον παγκόσμιο χάρτη που φτιάχνουμε για το annual για τη χρονιά 2020 μιλάει μαζική δυστυχία γιατί πέφτει και ο χαντές από όλων ίσον μαζική δυστυχία και μαζική καταστροφή που προκαλούνται από μίσους και διάθεση για πόλεμο και εκδίκηση μαζική καταστροφή, δημιουργική δραστηριότητα σε ιστορικές επιστήμες δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό μάλιστα δείχνει για προσβολές, απειλές και δυσφήμιση μιλάει για καταγγέλλοντας και ερευνώντας τη λειτουργία μιας υπηρεσία ή προσωπικότητας την οποία τη θεωρώ φεδρή και δείχνει ουσιαστικά πόλεμη με αρνητικά αποτελέσματα για την κυβέρνηση γενικά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα αλλά πάμε λίγο να το βάλουμε το σημείο αυτό που πάει και πέφτει στις 44.04.08 εδώ 44 04 Ωραία. Λοιπόν, εκεί πέρα ε, η Ελλάδα έχει ε, μεσουράνιμα μηδενική κριού, έχει ποσειδόν από έχει διακρόνο, έχει οροσκόπος Ζεύς, έχει ήλιο Άρη. Αυτό δείχνει ότι και βέβαια ερμίδια, συγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα... Uh, δέχεται έτσι μια κατάσταση ζωρική αλλά θεωρώ πως από τις 13 5 2020 uh, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, θα είναι μάλλον αρκετά καλύτερα άρα uh, εκεί δείχνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει τα αυτά τα μέτρα που έχει πάρει άσχετα αν καταστέλουν σε ένα μεγάλο ε, μέρος την ελευθερία κινήσεώς μας και τα ε, δικαιώματά μας θα καταφέρουν να έχουν ε, να βρουν λύση αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι η Γερμανία αν θυμάστε σε προηγούμενες εκπομπές με πάρα πολλούς α, φίλους ε, είχαμε έρθει σε μια υγιή αλλά έντονη αντιπαράθεση Γιατί πιστεύανε ότι πολλά πράγματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιστεύανε ότι ε, η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη και έχοντας ε, τεράστιο ε, αποθεματικά ταμεία θα μπορέσει να έχει... Ε, Πολλά πράγματα υπέρ της Δυστυχώς όμως ε, Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις Τόσο μεγαλώνουν οι ανάγκες σου Και τόσο πιο γρήγορη είναι και η πτώση Λοιπόν Η Γερμανία λοιπόν Αν βάλω αυτό το σημείο Πάει και πέφτει πάνω στον άξονα Ουρανό Κρόνο Άρη Βουλκάνους Δείχνει ότι μέχρι στιγμής σε ένα σκέλος θα έχει καταφέρει μια χαρά Ωστόσο αυτό το σημείο πάει και πέφτει στον άξονα Σατούρν Χαντές ή Αν το πατήσω αυτό θα μου βγάλει ε, ένα άτομο που βρίσκεται σε μια κατάλληλη περίοδο προβλήματα με ξένες χώρες, μεγάλη ένδια η έκθεση του εαυτού σε κίνδυνο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη γνώμη μου η Γερμανία δεν θα μπορέσει να κάνει ένα δυνατό comeback πριν την άνοιξη προς καλοκαίρι του 2021 και τονίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου το έτος 2021-2022 είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ανθρωπότητα. Ε, και για να πούμε και για την Ελλάδα είναι επίσης κρίσιμο διότι όσοι δουλεύουν το χάρτη τις μεταπολίτευσης θα δουν α, τους πλανήτες να αρχίζουν να σχηματίζουν όψι 45 μυρών, δηλαδή μισού τετράγωνο, μία όψη η οποία αν δεν την προσέξει κάποιος, μπορεί να βγάλει πολύ δυσάρεστα πράγματα. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Η περίοδος αυτή για τη Γερμανιά, έχουμε ότι ο κρόνος είναι πάνω στον Ποσειδώνα. Η αίσθηση η οποία αποκομίζω, είναι πως ναι μεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο θνησιμότητας αλλά νομίζω πως το έχω πάει πάρα πολύ καλά μου θυμίζει κάτι από την ιστορία με τα diesel αυτοκίνητα που είχαν πειραγμένο λογισμικό. Λοιπόν Είναι επίσης μια χώρα η οποία αντικειμενικά έχει πρόβλημα Αλλά το πρόβλημα περισσότερο το εντοπίζω Στο θέμα των οικονομικών έτσι, συναλλαγών που μπορεί να έχει Είναι η Αγγλία Η Αγγλία νομίζω ότι έκανε έστω και καθυστερημένα τη κατάλληλη κίνηση να φύγει ε, η Αγγλία φαίνεται ότι μέχρι και τα μέχρι και το 21 θα έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα ο Μπόρις Τζόνσον ε, προσπαθεί να ρίξει πολύ χρήμα στην αγορά για να παραμείνει η αγορά οπωσδήποτε όρθια έτσι, όμως ε, αυτό το πράγμα α, δεν μπορεί να λειτουργήσει συνέχεια, δηλαδή θα της βγάλει πολύ έντονα προβλήματα. Όσοι ασχολείστε λίγο με το κλάδο της πολιτικής αστρολογίας, α, επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές φορές ποιου χάρτες λειτουργούν, ε, ο χάρτης ο οποίο στο στη Γερμανίας, είναι ο χάρτης της επανένωσης με την Ανατολική Γερμανία που είναι 39, έτσι το 1990 και άλλα Στην Ελλάδα χρησιμοποιώ το χάρτη της μεταπολίτευσης Είναι ένας χάρτης ο οποίος επειδή ο χάρτης του 1830 έχει την εξή αδυναμία αν θέλετε το χάρτη του 1830 επειδή υπάρχει και μια δικογνωμία έτσι έχει δίδυμο οροσκόπο όχι, έχει παρθένο, όχι, έχει τάβρο άλλος λέει Σκορπιό, άλλος λέει βροχό υπάρχουν και κάποιοι διάφοροι έτσι, μελετητές σοβαροί που λένε παίρνουμε το χάρτη του 1822 πρώτη εθνοσυνόλευση στη Βριζίνα Εν πάση περιπτώσει, εφόσον δεν πάμε να ψάξουμε παρελθοντικές καταστάσεις αλλά θέλω να κοιτάξω λίγο το μέλλον νομίζω ότι το 24 Ιεβδόμου 1974, 4 και 13 και το 4 και 13 θέλω τουλάχιστον να ευχαριστήσω από μικροφόνου το Δημήτρη τον Κορονάκη ο οποίος μας έχει δώσει την ώρα ακριβή και όχι τέσσερις, τέσσερις ήταν που αρχίσαν τι χαιρετούρε μέχρι να μπουν μέσα είναι 4 και 13 και λειτουργεί ο χάρτης μια χαρά και φαίνεται ότι λειτουργεί μια χαρά γιατί ο Ουράνια είναι και μαθηματικό έτσι μοντέλο, δεν είναι συμβατικό μοντέλο. Ε, δείχνει ότι ε, δουλεύει μια χαρά, οπότε λειτουργούν αυτό το χάρτη. Πάμε τώρα στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το χάρτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλοί λειτουργούν το τον χάρτη της πρώτης πρώτου το 58 0001 το βράδυ που τέθηκε σε ισχύ είναι αρκετά λειτουργικός χάρτης θα έλεγα εγώ λειτουργώ έναν άλλο χάρτη ο οποίος είναι ο χάρτης της της Συνθήκης τη Ρώμη που είναι 25 Μαρτίου το 57, 18 και 30 έτσι ε, Στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πάει και πέφτει πάνω στον κρόνο Ποσάιντον ήλιο Ποσειδώνα κρόνο υποθετικό με εκθέτει Αφροδίτη και δυστυχώς ο Ποσειδώνας κρόνος υποθετικός είναι ένα πάρα πολύ άσχημος άξονας, είναι ένας άξονας ο οποίος αν δεν τον προσέξεις που συνήθως ότι εμπεριέχει μέσα τον το σίγουρα με λίγο δύσκολα να το ελέγξεις θα βγάλει διπλωματίες μεγάλη εξαπάτηση αναθεώρηση ακύρωση διαταγμάτων και νόμων είδατε ότι η αυστηρή γερμανική πειθαρχία πήγε το βρόντο Αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξουμε Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι ότι Αυτή τη στιγμή Υπάρχουν και άτομα Τα οποία λειτουργούν όχι απαραίτητα Για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό θα μου πεις εσένα σε στεναχώρη Προσωπικά εμένα καθόλου Γιατί δεν ανήκω και στου ανθρώπου, Ο οποίος έτσι Θεωρεί τον Αυτό του ευρωπαϊστή φιλοευρωπαίο το χτύπημα λοιπόν του κοροναϊού έρχεται να φέρει την κόντρα μεταξύ των κρατών παύλα εθνών και της παγκοσμιοποίησης είναι αυτό που λέμε η νέα τάξη των πραγμάτων από εκεί και πέρα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ άσχημο α, θέμα να, να περάσει και έχοντας εκεί και διάφορους άξονες οι οποίοι α, δεν γεμίζουν πολύ καλά το μάτι θα έλεγα ότι οδηγείται μαθηματικά σε μια σταδιακή αποδόμηση ήδη η Γαλλία αρχίζει και παίζει λίγο πιο δυνατά μπάλα. Ο Μακρόν προσπαθεί να σώσει το χαρτί της δεύτερης θητείας με πολύ αμφίβολα έτσι αποτελέσματα. Και στο χάρτη της Γαλλίας βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο ε, πάει και πέφτει πάνω σε άξονες οι οποίοι υποδηλώνουν στην πραγματικότητα μια οικονομική στασιμότητα, μια χασούρα έχουν να βγάλουν επίσης την επιφάνεια πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όμως αυτό που παίζει πάρα πολύ είναι ότι το μεσουράνιμα. Uh, πάει να. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω. Το μεσουράνι μακρόνο, συγγνώμη, είναι πάνω στον άξονα ποσοστό. Ακρόνο, υποθετικό που δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει και αποδομείται. Και αρχίζει και αποδομείται και από τον κόσμο, αλλά και από αυτούς που τον υποστήριξαν έτσι ιδιαίτερα uh, ένθερμα τον φίλο μα, τον κύριο. Λοιπόν εδώ μεταράξατε ταράξατες ερωτήσεις παιδιά. Λοιπόν πάμε ε, Στην Αγγλία πότε θα φύγει ο ιός Ο ιός και η κόρη Λοιπόν ε, Στην Αγγλία είπαμε ότι Έχετε ένα πρόβλημα Μέχρι το 21 το καλοκαίρι Έτσι ε, Δεν βοηθάνε Οι καταστάσεις εκεί εδώ η Φιλενάδα μου λέει πότε θα αναλάβει ο Σαλβίνη και αν θα προλάβει να υπογράψει μνημόνια η τωρινή κυβέρνηση έχω mm. την αίσθηση πως ε, η δημιουργία μάλλον υπογραφή αν θέλετε των μνημονίων ε, εξ όσων φαίνεται και στην πρόβλεψη που είχαμε κάνει είναι λίγο μονόδρομος όμως θέτω ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ακριβώς ερώτημα είναι πρόβλεψη πως θα αλλάξει μια κατάσταση αν δεν φτάσει πάτο και δυστυχώς το θέμα της Ιταλίας παρόλο που οι άνθρωποι βιώνουν έτσι ένα έχουν γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς φαίνονται και μάλιστα ε, έχω την αίσθηση ότι ο Σαλβίνη έτσι έχει έναν Απρίλιο, ένα Μάιο φωτιά δηλαδή λίγο δεν μπορεί να πηγαίνει να χτυπάει τα κουδούνια και να λέει βγείτε και αντιάμω και πάμε να αυτό αλλά σίγουρα θα πυροδοτήσει καταστάσεις αυτή την αίσθηση μου δίνει ο χάρτης του λοιπόν Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είχαμε πει για την Ιταλία έτσι προκειμένου να βγάλουμε λίγο έτσι, ασφαλείς συμπεράσματα πως λειτουργεί η πρόβλεψη Λοιπόν έχω βάλει ένα ρητό μία μάλλον ιταλική παροιμία συγχωρέστε με τα ιταλικά μου Λεωμο προπώνε εντίον της πώνε που σημαίνει ότι ο άνθρωπος υπολογίζει και ο Θεός αποφασίζει Η Ιταλία για το 2020 είναι σε ένα σταυροδρόμι δύσκολων αποφάσεων και ανακατατάξεων Α, Σημαίνει το ρητό που βάλαμε ότι θα μπορούσε τα σχέδια των Βρυξελών και του Βερολίνου ιδιαίτερα να τυναχτούν στον αέρα Θα μπορούσε να γίνει Αυτό Uh, θα έλεγα μάλιστα και μάλλον και με ιδιαίτερη αν θέλετε ευκολία Το ετήσιο μεσουράνιμα είναι σε μια θέση όπου μπορεί και μιλά για αρκετές διαφοροποίησεις Και θέλω να πω κάτι το οποίο είναι εκτός κειμένου αυτό uh, Κυκλοφόρησε μια φήμη, μια βρώμα που λέμε ότι θέλουν τον, τον Σαλβίνη ε, να τον ε, παραπέψουν σε δικαστήριο προ, ε, με την κατηγορία ότι δεν επέτρεψε να αποβιβαστούν στην Ιταλία ε, ε, κάποιοι λαθρομετανάστες. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αλλά επειδή τα προηγμένα κράτη, ε, ο Σαλβίνη θα θυμάστε υπήρξε υπουργός εσωτερικών. Εάν καθίσει ο Σαλβίνη στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τότε υποχρεωτικά εκ του νόμου πρέπει να καθίσει και ο Κόντε, που ήταν ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία, αλλά και ο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, διότι αυτό είναι και ο άμεσα, είναι ο supervisor που λέμε, έτσι. Ε, στην Ιταλία λοιπόν, μιλάμε για μια συνεργασία η οποία οδηγείται σε χωρισμό. Αυτός ο χωρισμό έρχεται εξαιτίας δυσκολίας προσαρμογής και αφομοιώσης, δείχνει ότι θα υπάρχουν κάποιες καλλιτεχνικές επιτυχίες και δείχνει πως θα υπάρξουν κέρδη τα οποία θα είναι μάλλον μόνο στα χαρτιά, θα είναι περισσότερο εικονικά παρά στην πραγματικότητα. Ωστόσο η Ιταλία φαίνεται πως προστατεύεται και από άτομα με ισχύ και με κύρος. Ο οροσκόπος τη χρονιάς μιλάει πως θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης διαφόρων καταστάσεων. Ο λαός φαίνεται πως βρίσκεται σε μια κατάσταση απογοήτευσης, μεγάλη ζημιά, νιώθει μεγάλη κατεμιά, ενώ στην πολιτική ζωή μια προσωπικότητα θα δώσει στους άλλους το θάρρος να συνεχίσουν. Δείχνει ότι είναι ο εμπνευσής των άλλων και δείχνει μια ικανοποίηση μέσα από μια νέα συνεργασία και μια ευχάριστη συνύπαρξη. Νομίζω πως καινούργια κυβέρνηση η οποία θα προκύψει εντός του 2020 στην Ιταλία παρόλο που θα μπορούσε να κερδίσει περίπατο ο Σαλβίνη δηλαδή να πιάσει τα όρια της αυτοδυνάμιας νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να συγκυβερνήσει με το κόμμα της Τζόρτζια Μελώνη, το Fratelli d'Italia. Ιτάλια, ε, δίνοντας έτσι έναν πιο εθνοκεντρικό χαρακτήρα. Αυτό που με ανησυχεί να σας πω είναι ο Δία. Και όταν ο Δία ως εφεργέτης δεν σε πάει, τότε η χρονιά προκύπτει να είναι εξορισμού δύσκολη. Ο Δία λοιπόν συναντά τον άξονα χαντέ κρόν υποθετικού που αυτό αποκωδικοποιείται ξεγλιστρώντας μέσα από κομπίνες και απάτες, κάποιο που μένει ατιμόρυτος, αλλά η στο όνομά του παραμένει σκάνδαλα χρηματοδότησης, κατάρρευση των τραπεζών και πληθορισμός Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ε, ε, ε, ευχάριστο. Έτσι. Ε, ο Κρόνος, ο υποθετικός, ε, μιλάει για προβλήματα με ξένους και μια και έχουμε εμπλοκή εκεί πέρα αξόνων και ιδίω του κρόνου, κρόνος-κρόνος υποθετικός, δείχνει τα προβλήματα αυτά. Ε, δείχνει σωστή και επιτυχημένη ηγεσία μέσω της καλής κρίσης. Ε, η κυβέρνηση οργανώνει το νέο βιωτικό επίπεδο της χώρας. Ε, υποστήριξη της οικογένειε και στις, ε, στα άτομα που θέλουν να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα και να φέρουν παιδιά στον κόσμο μέσα από κάποιον ειδικό φορέα το οποίο έχει ιδρυθεί ή θα ιδρυθεί. Βέβαια μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία έχει να βγάλει μια κρίση και δείχνει ότι στην πραγματικότητα, σε σχέση με το αρχικό πλάνο που πιθανόν να είχε ο Ματέο Αλβίνη, εάν και φόσον προκηρυχθούν εκλογές και τις κερδίσει δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει το αρχικό πλάνο διότι τα πράγματα θα τα έχουν κάνει έτσι που θα είναι τεχνικά αδύνατο Αν πάμε στη σελήνη της χρονιάς που υποδεικνύει τον κόσμο μιλάει για κίνδυνος για μια ομάδα ανθρώπων δείχνει επίσης προβλήματα μέσα στο κοινοβούλιο από γυναίκες Γυναίκε οι οποίες είναι είτε εριστικές είτε εκκεντρικές ε, ε, μιλάει για θάνατο ανθρώπων του δημοσίου ενδιαφέροντος και δείχνει απογοήτευση σε ζητήματα εξέβρεση και αμοιβή σε θέματα εργασίας. Άρα για να καταλάβουμε το τι λέμε θεωρώ πως ε, η, η Ιταλία ε, αφήνει πίσω της την ευρωπαϊκή της πορεία και παίρνει έναν καινούριο δρόμο Λοιπόν, αυτά είχαμε πει για την Ιταλία και αν ανατρέψετε λίγο στις ειδήσει, θα δείτε ότι είχανε προβλήμα είχανε κλείσει ε, μισή Ιταλία και ιδίω τα τουριστικά μέρη η Ιταλία ουσιαστικά την πάτησε εντός αγωγικών και αν δούμε και λίγο και την μορφολογία αν θέλετε του, των κρουσμάτων ε, η περιοχή που την πάτης είναι ο Βορράς και ο Βορράς ε, είναι και λίγο οξύμορο γιατί ήταν και μια ε, είναι η πλούσια πλευρά έτσι, της Ιταλίας ωστόσο ήταν μια περίοδο με έντονα έτσι, του, τουριστική είχαν και τα καρναβάλια ετοιμάσει και ουσιαστικά τους τύπησε εκεί και αν φανταστεί κανεί ότι και αυτό το συζήταγα με μια φίλη και τελικά το ψάξα και έχει και έτσι δίκιο ε, φανταστείτε ότι η Λομβαρδία που ουσιαστικά έχει γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο είναι στην έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τύπο κλίματο. Η περιοχή της Τοσκάνης που βρίσκονται εκεί τα περίφημα, περίφημα μπελόνε που είναι πιο ξηρό το κλίμα α, δεν έχει τόσα θύματα μάλλον έχει ε, πολύ περισσότερα πολύ λιγότερα θύματα α, από το γενικό μεσόρο οπότε αυτό αν θέλετε κάτι λέει από μόνο του ε, το πρόβλημα όμως που διαγνώνεται Με βάση αυτά που έχω δει Είναι ότι και πραγματικά είναι από τις φορές που εύχομαι να κάνω λάθος Είναι ότι Ο συγκεκριμένος τύπος ιού Δεν αποκλείεται να επανέλθει Και να επανέλθει περί το Νοέμβριο με Δεκέμβριο και εκεί ουσιαστικά εάν και εμφόσον συμβεί θα είναι μια βαθιά μαχαιριά στην παγκόσμια οικονομία η οποία η παγκόσμια οικονομία ούσα ένα μεγάλο ποσοστό αν όχι το μεγαλύτερο χριστιανοί, είτε ορθόδοξη είτε καθολική είτε έτσι, διάφορα διάφορες έτσι, κατευθύνσεις και αιρέσεις. Ε, τα Χριστούγεννα γνωρίζουμε ότι είναι μια υπερκαταναλωτική κοινωνία, ε, γιορτή, οπότε αντιλαμβάνω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Πραγματικά εύχομαι να πέσω έξω, πραγματικά το εύχομαι. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα Θεωρώ ότι μας έχουν βάλει σε μια κατάσταση Πανικού Και έχουμε μπει μέσα στην κατάσταση αυτού του πανικού Εξαιτίας λέει εκατόν νεκροί από τον κορονοϊό Στην Αμερική ρε παιδιά Στην Αμερική 100 άτομα πιο πολύ πεθαίνουν Ας πούμε από, από Χαλασμένο μπέργκερ Παρά από τον κορονοϊό Δηλαδή μην το κάνουμε Οι χώρες που έχουν πρόβλημα είναι η Ισπανία που η Ισπανία δεν κάνει recovery σε δεκα χρόνια έτσι. Είναι η Ιτάλια Πολλοί μιλάνε για χίλια πλας άτομα νεκρούς στην Ελλάδα πριν α, μερικές ημέρες νομίζω πριν δυο μέρες, τρει. Ε, θα πρέπει να δείτε ότι είχαμε εκείνη την ημέρα είχαμε ε, έξι νεκρούς. Έτσι, είναι γραμμένο στο ημερήσιο δελτίο που γράφω στο Uranian Journal τελειάκομ Uranian Pavla Journal και όσοι γουστάρουν και λίγο και την Αγγλική ε, εγώ γράφω στα ελληνικά και ο Γιώργος Βαφιάδης ο φίλος, συνεργάτης και αδερφός, και εξέρετος έτσι πλέον τη Ουράνιαν Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τι έγραψε το θηρίο αυτό χωρίς μαξιλαράκια, μπρατσάκια και βοήθειες. Όσοι λοιπόν θέλετε και στα αγγλικά μπορείτε να μπείτε στο www.uranionpavlaastrolabor.com ούτως ώστε να τα βλέπετε. Είχαμε γράψει ότι εκείνη την ημέρα η στατιστική θα, θα ανατραπεί. Ε, και όντως είχαμε έξι νεκρούς τι προηγούμενες μέρες και ξαφνικά η έξι γίνανε 10-11 σε μία μέρα μέσα. Ε, προσπαθώ να ψάξω τις ημέρες δεν είναι πάρα πολύ εύκολο Γιατί α, Δεν βρίσκομαι σε ένα γραφείο Κάποιος να με πληρώνει και να χωρίσει Το βιοποριστικό πρόβλημα Οπότε να κάνω τα δικά μου ε, Όμως έχω την αίσθηση Ότι αυτό που λέει Για τους χίλιους νεκρούς α, Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο Θεωρώ ότι και εκεί θα κελάσουμε τη στατιστική τώρα από εκεί και πέρα δείχνει ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει τα παίξει μέσα στον Απρίλιο ο Απρίλιος δεν είναι ένας καλός μήνας δεν ξέρω τι έχουν πει οι άλλοι που ανασχολούνται με την αστρολογία αλλά θεωρώ ότι είναι ένας δύσκολος μήνας και εκεί θα έχουμε ντράβαρα όλο το παιχνίδι θα παιχτεί μέχρι τις 23, 24, 25 έναν τετραβηγμένα του μήνα δηλαδή μεταξύ 12 και 16, 17 Περιμένω λίγο έτσι, προβληματάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά ελεγχόμενα και από εκεί και πέρα μπαίνουμε να ξεφουσκώσει η κατάσταση. Ωστόσο, η αίσθηση η οποία μου δημιουργείται είναι ότι ακόμα και στο επίπεδο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιες επιχειρήσεις σε κάποια νησιά ε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει χάθει η σεζον τα οι άνθρωποι που βρίσκονται στα τόμπ νησιά του Αιγαίου περιμένανε μεγάλη εβδομάδα να δουλέψουν έτσι, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η κυβέρνηση έβαλε μία ε... απαγόρευση ε... Και ουσιαστικά νομίζω ότι θα έχουν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί πέρα έρχεται το, το θέμα που λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτά που έβλεπα ότι έρχονται είναι ότι η Ελλάδα σε σχέση με τους ξένους, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είτε εντός, είτε εκτός εισαγωγικών τη βλάψανε ε, θα την πατήσουμε πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς εμείς μετά από 10 11 χρόνια πηγαίνουμε μνημόνιο γιατί 23 Απηλίου κλείνουμε και το 10ο έτος και μπαίνουμε στο 11ο ε, αυτορυθμίστηκε η αγορά τα βρήκαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πλέον τα πράγματα είναι καλύτερα φανταστείτε όμως το σοκ των Γερμανών το σοκ των Ισπανών και ιδίω των Γερμανών οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν πράγματα έχουν στοκάρει, έχουν μια γραμμή παραγωγής η οποία πρέπει να βγάζει διότι ε, η επιβράδυνση δεν είναι καλό και ούτως ή άλλως από πέρσι ο βιομηχανικός δείκτης είχε μπει σε επιβράδυνση, σαφέστατα και η αναφορά και μόνο που κάναμε πέρσι ότι η επιβραδύνητη οικονομία των Γερμανών ήταν για κάποιους κόκκινο πανί το θεωρούσαν ότι ήταν απίθανο να όμως που συμβαίνει και πλέον αν κοιτάξετε λίγο την κατάσταση θα καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για δύο λόγους αυτή τη στιγμή πάει και ρίχνει ε, πάει λοιπόν και ρίχνει στην Αμερική το ΑΕΠ Πέφτει γύρω στο 20% με 25% Αυτόματα Δηλαδή έχουμε μια βία η Πράγμα που σημαίνει ότι εάν εμείς Που ήμασταν τρύπα στη γεωγραφία Δημοτικό Μπλούς που έλεγε και το τραγούδι Πάθαμε μέσα σε 2-3 χρόνια 25% πτώση του ΑΕΠ Και μας έφυγε η μαγιά. Φανταστείτε τι έχουν να πάθουν οι βουτυριοπεμπέδες από το Χιούστον, από τη Μέα Υόρκη, από το Washington DC και δεν ξέρω τι Να απαντήσω και σε μια ερώτηση, αν υπάρχει πρόβλημα ιού στον κόσμο με απαγορεύσεις, πτήσεις κλπ. Πώ Πώς θα έχει τουρισμό η Ελλάδα Είναι ένα πάρα πολύ α, εύλογο το ερώτημα δεν είπαμε ότι θα έχει πρόβλημα η Ρωσία φαίνεται ότι η Κίνα έκανε recovery η Τουρκία έχει τελειώσει η Ισπανία ομοίως άρα όλο ο τουρισμός ένα κομμάτι που αγαπάει όλο αυτό το κομμάτι της Ευρώπης όλο αυτό το κομμάτι της Μεσογείου ε, Πού θα πάει Δεύτερο ερώτημα Από φίλοι αγαπημένοι Η Ρωσία γιατί δεν θα έχει πρόβλημα Διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή Παίζει ένα Τεράστιο Παιχνίδι Μάλλον παίζει ένα παιχνίδι επιβίωσης Η Ρωσία κινητοποίησε Αυτόματα τον κρατικό μηχανισμό Μην ξεχνάτε ότι και εκεί Παρόλο που λέμε ότι ο σύντροφο Πούτιν εξελέγει δημοκρατικά, τα ποσοστά αυτά τα που ακουμπάνε λίγο ποσοστά Τσαουσέσκου έτσι, δεν είναι απόλυτα δημοκρατικά, είναι τύπη δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ανέπτυξαν τεράστιο και πολύ καλό σύστημα εχνηλάτησης οπότε εγκλωβίσαν όλα τα. τα πώς λένε, όλα τα συμπτώματα και όλα τα, τα άτομα οι οποίοι είχαν γίνει φορείς έβγαλε ένα διάταγμα ο Πούτιν ο οποίος τελείγονται πολύ είπε μέσα στη συνέντευξη γιατί μου την έστειλε ένας φίλος ότι οι κάτοικοι, οι υπήκοοι της Ρωσίας έχουν δύο επιλογές ή να κάτσουν 15 μέρες σπίτι ή να κάτσουν 5 χρόνια φυλακή οπότε εκεί δεν το ρισκάρεις. Και φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ρωσίας αγαπημένοι φίλοι Δεν είναι ο κορονοϊός Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ρωσίας εμ, Είναι το εμ, Η κόντρα με τη Σαουδική Αραβία αν θυμάστε από το 18 είχα κάνει μια αναφορά για τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και είπα ότι είναι ένας παρθένος διαολεμένος ο οποίος δεν παίζεται εύκολα. Αλλά τώρα και ο κοντό ο, ο Ρώσος, εντάξει, έχει στείλει στον άλλο κόσμο πιο πολύ αυτός από ότι ο Χάρος, Έτσι Καταλαβαίνετε. Δηλαδή μη μασάτε που βλέπετε κάνει το σταυρό του και αυτά γιατί okay. Uh, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή Είναι ότι πήγανε να κάνουν μια uh, Σύμπραξη Μια συμφωνία μάλλον Οι πετρελοπαραγωγικές χώρες Να ρυθμίσουν λίγο την κυκλοφορία Και τα σπάσαν οι Ρώσοι Με τους Άραβες Και γι' αυτό από τα 70 δολάρια 80, 80 πόσο ήταν έχουμε πέσει Στα 30 Είναι γιατί η τη λένε οι, Ρώσοι, οι Οι Άραβες συγγνώμη Αύξησαν την παραγωγή Και ουσιαστικά μέσα από αυτό έριξαν την τιμή Το πρόβλημα είναι ότι οι Άραβες Εκτός από τις κελεμπίες Και τα πετρέλαια Δεν έχουν άλλα έσοδα Ο Πούτιν Έχει και από τα φυσικά αέρια Έχει και την πολεμική βιομηχανία Έχει και από τα σιτήρα Έχει Έσοδα. Άρα είναι ένας πόλεμος ο οποίος θέλω να είστε σίγουροι και όχι γιατί είμαι πουτινικός ας πούμε και δεν το έχω κρύψει κιόλας έτσι Α, Αυτός που θα χάσει δεν θα είναι ο Πούτιν Δηλαδή θέλω λίγο να καταλάβετε με πόσο ωραία μαεστρία έπαιξε ο Πούτιν την κατάσταση με τον Ερντογάν Καταλαβαίνω ότι πληγωθήκαμε όλοι μας μέσα, έτσι. Αλλά έρχεται το 2004, πέφτει σε έναν έντιμο πολιτικό χέστη κατά τη γνώμη μου, που την κατέστρεψε την Ελλάδα, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όχι ο Κωνσταντίνος, Κώστας Καραμαλής. Ε, δηλαδή τουλάχιστον αυτός ήταν έντιμος ο Κώστας. Ο Κωνσταντίνος ήταν, εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Ε, Πάει να κάνει το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, πάει να πάρει τάρματα μάχης από τη Ρωσία, κολλάει η κατάσταση, ε, φανταστείτε ότι έπεσε μια κυβέρνηση για μια μεταγραφή του γιου του Τσιτουρίδη από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, έτσι, και για το περιβόητο κλαρίνο της 35 χρόνια που φούτηξε ο... Ο άλλος ήθελε να κάνει stage, de, πώς το λένε, ήθελε να κάνει diving ας πούμε και έσκασε στην τέντα ούτε να πεθάνει δεν ήξερε. Λοιπόν αυτή είναι η αιτία που οδηγηθήκαμε εκεί πέρα και μια άλλη αιτία βέβαια καθόλου δευτερεύουσα σημασίας και μάλιστα παράγωγο αυτήν είναι το ότι το μνημόνιο που πληρώνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η στροφή μας προς τη Ρωσία. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει μπει σε μνημόνιο. ίσα, ισα, αν κοιτάξετε ποιο είναι ο πιο τακτικό πελάτη του μνημονίου του Δουνουτού και ποιο είναι και βέβαια και ο μεγαλύτερο παταξί, με μεγάλη ευκολία, αν ανατρέξετε στα αρχεία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, θα βρείτε ότι είναι η Τουρκία. Άρα η Ελλάδα δεν είχε ποτέ ίση αντιμετώπιση. Ε, έχω εδώ μια ερώτηση Κάρλ αν ξέρεις για πότε το εμβόλιο ή να, ή το να σώζεσαι με φάρμακα κοίταξε να δεις τώρα εδώ εγώ εμβόλιο δεν θα έκανα εγώ έτσι ε, νομίζω ότι θα βρουνε φάρμακα τα οποία τον αναχαιτίζουν μια χαρά Λοιπόν, λοιπόν Πάμε εδώ Κάρλ από Χιούστον Πετρελαϊκές εταιρείες το Πτοχεύουν Πόλεμος Ρώσων με Αράβες γίνεται Για να τελειώσουν τους Αμερικάνους Είναι ακριβή εξόρυξη από το στολιστικό Στέφανος από το Χιούστον ε, okay. Δεν μπορώ να διαφωνήσω για αυτό Ο πόλεμος όμως Μεταξύ Ρώσων με Αράβες δεν είναι Μουσαντένιος Δεν είναι fake έτσι. Απλά οι Άραβες Δεν κάνουν πλάτη Πλέον στους Αμερικάνους Γιατί επέτρεψαν Με τους Εβραίους να κάνουν Αυτά που κάνανε και επειδή Τους ανάγκασε Την ανοικοδόμηση της Συρίας Ο Τραμπ να την αναλάβει Η, Αραβία, η Σαουδική Αραβία Δηλαδή να την πληρώσει ε, πλην. Σαφώς ε, πάω λίγο πιο πάνω, έχεις πει κάτι για κάποιον ηγέτη φέτος βλέπεις να εμφανίζεται Κοίταξε να δεις, ε, αν ψάξεις λίγο, ε, δηλά δηλά έχουν γίνει κάποιες Έτσι, Θεωρώ πως ε, οι άνθρωποι αυτοί θα εμφανιστούν ε, όταν είναι η κατάλληλη περίπτωση, η κατάλληλη περίοδος. Η κατάλληλη περίοδος νομίζω ότι μπαίνει από τον Οκτώβριο του 20, όπου έχει μια πάρα πολύ άσχημη ηλιακή επιστροφή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φιλενάδα μου γράφει credits του Μιτσοτάκη, άψογες οι κινήσει του και τον Τζιόρδα, τον Τζιόρδα Ιμνή Φιγγαρό, δεν μπορώ να μπω στο chat Τι να σου πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι Αυτή τη στιγμή Έχω νούμερο το οποίο Στο σερβερ προκαλεί, προκαλεί λιγκό Και τώρα φαντάζομαι που έχει κάνει και κοιλιά λίγο η εκπομπή Γιατί περισσότεροι μπήκαν Άκουσαν αυτά που ήθελαν Και την έκανα Λοιπόν η, μια φίλη μου η Μαρία μου λέει: Υπάρχει περίπτωση να παρατραθεί η απαγόρευση κατά τη γνώμη μου πριν τι 30 Απριλίου. Δεν τη βλέπω να ψιλολογεί. Το θέμα είναι να παρακαλάμε να μην γίνει πιο, πιο ζόρικη. Γιατί νομίζω ότι θα γιγαντωθούν κάποια κρούσματα από κάποιου. Που θέλουν να τα παρουσιάσουν έτσι ε, παραβατικότητα των ανθρώπων και ουσιαστικά θα ε, δημιουργούν πρόβλημα. Και έτσι ίσως γίνει λίγο και πιο ζώρικη η κατάσταση. Οπότε δεν, είναι τόσο, δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξο ω προς αυτό το κομμάτι. Ερώτηση μου γράφει θεωρείς ότι θα βγει ο στρατός ε, Όχι σε τέτοιο βάθμο ε, Θεωρώ απλά ότι ε, ίσως επεκταθούν οι απαγορεύσεις Ή θα γίνονται κάπως με διαφορετικό τρόπο Έτσι, Δεν είμαι και θεός να τα ξέρω όλα ή θα μου είχε πάρει και Βλαδίμιο δίπλα του, θα μου είχε στείλει καμία κατοστήρωση δε και θα μου έλεγε Αγόρι μου, παίρνει και 10.000 δολάρια και σε έρχοντα. Ε, μου λέει να περιμένουμε άλλε κινήσει εντό των πόλεων. Τι εννοεί, ε, και ένα φίλο μου γράφει Ο 0254 θα φύγουν οι βουλευτέ τη Νουδούρα να πάνε πού. Λοιπόν, λοιπόν. Καλπιστέβησε ότι το εμβόλαιο συνδέεται με το τσιπάρισμα, φίλοι της εκπομπής. Ε, παρόλο που βλέπετε ότι και στην εκπομπή που έχω κάνει και ασφαλώς θα συνεχίσω να κάνω ε, με το στέργιο, ε, είμαι λίγο ενάντια στις θεωρίες συνωμοσίας προσπαθώ να τα βάλω με τη λογική όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα σου έλεγα ότι ε, μου βρωμάει η κατάσταση άλλη ερώτηση κάλη κυβέρνηση παραμένει να πάει που ρε παιδιά να πάει που Απλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έτσι όπως είναι λοιπόν να περιμένουμε άλλες κινήσεις ενώ εντός των πόλεων ο Εύρος πώς θα έχει εξελιχθεί κοίταξε να δεις ο εύρο. Ουσιαστικά είναι μια κατάσταση η οποία λίγο πονάει και πονάει γιατί ε, διότι πληρώσαμε την ε, ε, ανοησία για να μην το πω άλλος, έτσι; ε, του κυρίου Άλεξ Γρόντος και του του ε, και του ΓΑΠ, ο οποίος αποναρκοθέτησε με 1,5 εκατομμύρια βο... νάρκες τις αποναρκοθέτησαν τον Εύρο, γιατί δεν θα έμπαινε εκεί ούτε πολύ πετάμενο. Εν πάση περιπτώσει τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα σύνορα και μπράβο τους, ε, αυτούς που μέχρι χτες λέγατε οι καραβανάδες, έτσι, και η έφεδροι βεβαίως, και οι άνθρωποι οι οποίοι πολλοί εξ αυτών έχουν φύγει μόνοι τους, έτσι, και ο θελός, οι αστυνομικοί, αυτοί που μέχρι προχθές τους λέγατε οι μπάτσι, τα γουρούνια, οι δολοφόνοι, έτσι, έχουν δώσει μεγάλο αγώνα και συνεχίζουν να θύνουν. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι ε, στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής. Λοιπόν... Τώρα όσον αφορά για το αν θα ανοίξουν το καλοκαίρι τα σύνορα ε, ξέρει, μη φανταστείτε ότι το κάνει αυτό η κυβέρνηση αν δεν είχε πολιτικό κόστος. Έτσι, δηλαδή εννοείται υπάρχει πολιτικό κόστος. Κοίταξε, δηλαδή, τώρα υπάρχει μια Υπάρχει μια κινητικότητα, κάνουν δουλειά οι άνθρωποι. Λοιπόν, ε, με ρωτάει μια φίλη, ναι πιστεύω ότι ο ιός θα έχει μια μετάλλαξη, έτσι. Ε, πιστεύω πολύ στις ερευνητικές ομάδες των Ελλήνων, δηλαδή μπορεί να μην βρούμε εμβόλιο αλλά να βρούμε κάτι το οποίο να το στέλνει στο πύρτο εξώτερο οπότε και αυτό είναι καλό λοιπόν κάναμε δύο ώρες και εκπομπή έτσι στα χρόνια του κορονοϊού θα λέμε θα έχω να τα λέω στα εγγόνια μου λοιπόν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όπου μείνατε μαζί. Η παρουσία σας σήμερα ήταν εξαιρετικά συγκινητική Όσοι από εσά δεν με είχατε ξανακούσει, ή δεν με γνωρίζετε. Μπορείτε να μπαινε, να στείλετε έτοιμο φίλια, έτσι. Ή μπορείτε να μπείτε στο Ράνιν journal, journal δηλαδή, για όσους ε, ξέρουν να διαβάζουν ελληνικά, εντάξει περισσότερο είστε, και όσοι γουστάνουν λίγο και το αγγλικό το σπρέχεν, να μπορούν να μπουν στο Uranium, paulaastrolabor.com, όπου φαίνεται ότι έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, ε, θα πάρουμε φωτιά να γράφουμε... Ε, Επίσης όσοι μπείτε στο... στη σελίδα μπορείτε να στείλετε και στο Uranian Astrolab και στο Uranian Journal να κάνετε εγγραφή να σας έρχονται ειδοποιήσεις γιατί θα σηκώνουμε συχνά πυκνά ο φίλος ο Γιώργος ο Βαφιάδης έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά Uh, η οποία uh, όταν είδα τη δουλειά που έκανε πραγματικά χάρηκα γιατί ήταν από τα, είναι από τα παιδιά τα οποία βουτάνε στα βαθιά νερά και το κάνουν και πάρα πολύ καλά κιόλα οπότε. Ε, α 85-58 εσύ είσαι. λοιπόν Λέει έχω δάσκαλο Καρλ Ο δάσκαλος Το μόνο που μπορούσε να κάνει Είναι να σου μεταδώσει πράγματα Αν εσύ δεν είχες όρεξη Δεν στροφάριζες Τον Αϊνστάιν να φέρναμε Έτσι δεν θα γινότανε. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω α, Θα βάλω ένα τραγουδάκι Θα παίξει Η εκπομπή Μετά το πέρα του τραγουδιού σε επανάληψη και αργά το βράδυ θα μου πεις αργά το βράδυ γιατί τώρα την είναι νωρίς, ναι, μετά τις 12 έτσι θα μπει στο SoundCloud του σταθμού και θα σηκωθεί στη σελίδα του σταθμού ούτως ώστε αύριο το πρωί όσοι δεν την προλάβατε δεν την ακούσατε και μπορείτε να θέλετε και να την ξανακούσετε να μπείτε με το καφεδάκι σας με το ρόφιμά σας ή όποτε γουστάρετε με κάνα ποτάκι να την ακούσετε και να καταλάβετε πως ε, προσπαθώ να κάνω α, τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα δεν έχω επιλέξει τον εύκολο δρόμο ο εύκολος δρόμος ήταν να μίλαγα για αισθηματικά, ερωτικά μου κάθισε δεν μου κάθισε συγκόμενα και αυτά ε, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά εγώ κάνω μια άλλη δουλειά ευελπιστώ να την κάνω καλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό που σας έλεγα α, εδώ και τόσο καιρό δεν ξέρω αν ο Θεός μιλά ελληνικά δεν ξέρω καν αν ο Θεός είναι Έλληνας πάντως το μόνο που μπορώ να σας πω κοιτάξτε τριγύρω σας αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν ο κόσμος έχει αρρωστήσει Πολλές χώρες έχουν γίνει μια απέρετη κατακόμβη νεκρών, εμείς όμως είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί και όπως έλεγε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που άσχετα με την πολιτική του υποθέτηση είναι καταπληκτικό αγουδιστής δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκρό θαύτη. Καλό βράδυ. round